Κεφάλων Δέλτα, σελίδα 838, στήχη 1-5, η διδασκαλία των ψευδοδιδασκάλων. 1. Ενώ δε η Εκκλησία ως στήλος και στερεών θεμέλιων της αληθείας, περιφρουρεί και το μέγα τούτον τις ευσεβία μυστήριων, το πνεύμα λέγει ρητός δια των εντυεκκλησία προφητών του ότι στου ειστερνούς χρόνους θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσέχουν εις ανθρώπους που θα κατέχονται από πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας που θα εμπνέονται από δαιμόνια. 2. Θα προσέχουν εις ανθρώπους που ψευδολογούν με υποκρισία και έχουν καυστηριασμένη και ανέστητον τη συνείδησή του, 3. Οι υποκριτέ και ασυνείδητοι αυτοί θα εμποδίζουν να έρχεται κανείς εις γάμον και θα διδάσκουν να απέχομενα από φαγητά τα οποία έκτησαν ο Θεός για να μεταλαμβάνουν και τρώγουν από αυτά με ευχαριστία προς τον Θεό η πίστη και προδευμένη στην τελεία γνώση της αληθείας. 4. Πράγματι δε είναι πλάνητο να αποφεύγει κανείς ορισμένα φαγητά ως δίθεν ακάθαρτα διότι κάθε τύπου που ο Θεός είναι καλόν και τίποτε δεν είναι ακάθαρτον και άξιο να πεταχθεί μακριά, αρκεί να λαμβάνεται με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Θεό που μας το έδωκε. 5. Δεν είναι δε ακάθαρτον και απόβλητον, διότι γίνεται Άγιον με τον λόγων και την προσευχή που απευθύνομενες στον Θεών πρώτου φαγητού μας.